Powstała, dzieciaki. To, teraz, To, co To, co powiedziałeś, dzieciaki. To, co powiedziałeś. To, co powiedziałeś. Αξίγιτος μήνας Αύγουστος. Κλάνις, μα δεν απόστασα. And why not? The next more than debate, better than debate, better. coming to, better. coming Definitely to better. Greece. Το γνωστό Ζυγκολό, ο Captain Way, ο Κινέζο τη Κόσκο, ο σύντροφο κομμουνιστή. Εννοείται, και Ζιγκολό δεν έχει σημασία, έτσι τον είδαμε, τον γλύφουν όλοι, του δώσανε ω χώρα, του δώσαμε ω χώρα, δια του Βενιζέλου, άρα του δώσανε ω χώρα, και ένα βραβείο για να δείξουμε ότι είμαστε για τα καλά δουλοπρεπεί και τον ευχαριστούμε που ήρθε και μα προτίμησε και κάνει τι επενδύσει και μπορεί να σκεφτεί ένα δικό του γκρούπ εκεί να πάρει και το ελληνικό. Οπότε. Ε, τους τρέχανε τα σάλια ολονών και ως γνήσιοι ραγιάδες δεχόμαστε τον Κινέζο αυτή τη φορά Ο οποίος συμπεριφέρεται κανονικά ως ζιγκολό Έτσι λοιπόν και το τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου Την Ελληνοπούλα που διαπρέπει στο εσωτερικό κάπως και στο εξωτερικό μάλλον όχι Δεν έχει σημασία όμως ταιριάζει στην περίσταση έτσι σας καλωσορίζουμε σήμερα Παρασκευή Με τον captain, όχι Ήγλο, Way. Αν και ο Βενιζέλο θα ήθελε να τιμήσει και τον Ήγλο, γιατί έχει μεγαλύτερη σχέση, έχει συνεργαστεί πολύ περισσότερο με τον captain Ήγλο και όλα αυτά που φτιάχνει, παρά με τον captain Way. Βενιζέλο και Σαμαρά είναι το δίδυμο το οποίο ενόχλησε πολύ τον Παναγιο Τακόπουλο του Πασόκ, τόσο που έφυγε και ίσω έχει και ένα καλό αυτό το δίδυμο. Επανακάμπτει ο Γιώργο Παπανδρέου στη χώρα μα, στον τόπο μα και περιμένουμε από αυτόν πάρα, πάρα πολλά, νομίζω, έτσι και κάνει και τολμήσει και αποφασίσει να αναμειχθεί ξανά με τα κοινά, γιατί είναι μεταναστόπουλο και αυτό, εμείς εδώ σε εκπομπή θα τον στηρίξουμε, νομίζω το φαντάζεστε. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά, ότι δεν θα φυγούν χαμηλόμιστοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Και δεν θα μπουν νέοι φόροι. Και δεν θα μπουν νέοι φόροι. Δεν θα μπουν σε καμία νέοι φόροι. Μπράβο! Θα παλέψουμε για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές, γιατί χειροτερεύουν την ύφεση και μεγαλώνουν το έλλειμμα. Αρχίζουμε, αρχίζουμε. Εμείς δεν τάζουμε χαγούς με πετραχίλια. Εμείς δεν δίνουμε υποσχέσεις ανεφάρμοστες. αρχίζουμε αρχίζουμε αρχίσαμε δεν αρχίζουμε έχουμε αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλάζουν τα σκηνικά γιατί έτσι πρέπει να γίνει να υπάρχει σχετική ποικιλία γιατί βαριέται ο κόσμος τα ίδια και τα ίδια για την κυβέρνηση μιλάμε δεν λένε μόνο τα ίδια στα ταξίματα και σε όλα τα άλλα αλλά έχουν και την ίδια περίπου ίδια αγωνία και πόνο για τον τόπο Εγώ έχω πονέσει και έχω λυπηθεί όχι μόνο για αυτό αλλά και για πολλέ άλλε περικοπέ. Και όλε πρέπει να αποκατασταθούν. Και την αγωνία του κόσμου κατανοώ. Και μέσα στον κόσμο είμαι και μέσα στον κόσμο ζω. Και αυτό το πράγμα είναι και η δικιά μου η αγωνία. Και σα πληροφορώ ότι αν βρισκόσταν κι εσεί στη θέση μου, πολλέ φορέ ξυπνάω το βράδυ και λέω και εκείνο εκεί το μέτρο να κάνουμε. Και εκείνο εκεί τον άνθρωπο να βάλουμε. Και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία όλων μα. Στο <Ροί> στο <Ροί> μη με τα Καλή σας νύχτα! Είμαι εγώ, αστραπή, a bomb, digi, digi, bomb, digi, digi. Ε, το βγαιτε πόνισε αυτό? Digi, digi, bomb, digi, digi. Την τροπή, την τροπή αγόρι, love story ναι, ναι, Να πήμα Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε Τα κόκαλα θα σπάσουν Και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα έκλασα. Από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι <ΣΠΠΠΠ> <ΣΠΠ> Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ Αρχίσαμε <ΣΠ> Επειδή έφυγε ο Παναγιώτα Κόμπλος Μένουν οι υπόλοιποι Θα μας απασχολήσει και το Πασόκ Και αυτό και το άλλο αν φτιαχτεί Υπό τον Γιώργο Βέβαια θα τσακωθούν για την ταμπέλα Και αυτό θα έχει επίσης ενδιαφέρον Γενικώς προβλέπετε μετά το καλοκαίρι την ανάπαυλα Αν υπάρχει τέτοια ανάπαυλα Το φθινόπορο Κάτι πιο θερμό από τα Συνήθι θερμά φθινόπωρα που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό. Στο παράθυρο του Ευαγγελάτου, επιτέλου, με τον Μπάμπη και ο Νίκο έχουν αρχίσει να συζητάνε για πολύ σοβαρά θέματα. Επιμένω, Επιμένω στου δύο κόλου. Σε ποιον από του δύο κόλου είναι η Χρυσή Αυγή. Αν μου επιτρέπετε, για να πάω και στον Χρήστο, ότι η Χρυσή Αυγή και η ίδια λέει ότι δεν εντάσσεται σε κανέναν από του δύο κόλου. Κάστη λέει τώρα. Και κανένα από του δύο κόλου δεν θεωρεί τη Χρυσή Αυγή ενταγμένη σε αυτόν. Ο Άρα ο και η ίδια η Χρυσή Αυγή επιδιώκει και οι υπόλοιποι επιδιώκουν να είναι εκτός. Ναι, τι δηλαδή οι δύο πόλη εξή 3. Ναι, τι δηλαδή οι δύο πόλη εξή 3. Για μένα είναι φιαλτικό σενάριο και ελπίζω να ανακοπεί πολύ σύντομα. Mm -hmm. Ενώ λοιπόν στο Sky έχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αν κάνεις ζάπιν στο άλλο κανάλι, στο Μέγα. Ο Πρεδεντέρη εκφράζει τι απορίε του, μάλλον κάνει ωραίε διαπιστώσει και παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση την αλλαγή στάση του Πρεδεντέρ και κυρίω πώ μαθαίνει τον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι και μάθημα όλο αυτό, αν τα απομαγνητοφωνήσουμε τα σχόλιά του, να γίνουν μάθημα στην πρώτη, δευτέρα, το πολύ, τρίτη δημοτικού, με τίτλο Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, αντιλαμβάνομαι την Ευρώπη και τον τρόπο που λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα. Τώρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τι καταθέσει. Πάμε να φτιάξουμε μια οικονομία. Όπου τίποτα δεν θα είναι εγγυημένο και όπου όλα θα είναι μέρο ενό ρίσκου. Είναι ρίσκο να πάρει κρατικά ομόλογα, θα είναι ρίσκο να καταθέσει την Α τράπεζα ή τη Β τράπεζα. Σε λίγο θα είναι ρίσκο ενδεχομένω να πάρει το μισθό σου, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε. Θα είναι για το μέλλον, υποθέτω. Αυτή η κοινωνία του απόλυτου ρίσκου, όπου ο πολίτης δεν έχει τίποτα εγγυημένο μπροστά του, ούτε σύνταξη, ούτε κατάθεση, ούτε ομόλογα, ούτε τίποτα, για μένα είναι φιαλτικό σενάριο και ελπίζω να ανακοπεί πολύ σύντομα. Mm -hmm. Ούτε θα ανακοπεί, ούτε πρόκειται να σταματήσει, θα χειροτερεύσει γιατί γι' αυτό ακριβώ φτιάχτηκε όλο αυτό για να συμβούν αυτά που βλέπουμε τώρα. Οι καταθέσει είναι το επόμενο, έχουν αρχίσει, το συζητάνε. Μέχρι στιγμή όλοι διαβεβαιώνουν για τι 100.000, γελάει κάθε πικραμένο, σαν τράπεζα και για ένα, ένα άτομο. Ξέρουμε όλοι, φανταζόμαστε όλοι ότι εφόσον έγινε και αρχή έτσι λίγο άγαρμα στην Κύπρο, αλλά ήταν πολύ ωραίο το σοκ. Από εκεί και πέρα θα μπει χέρι και σε αυτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε τώρα που αμέριμνοι Γάλλοι, Γερμανοί. Οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί, οι Ολλανδοί νιώθουν ότι είναι σίγουροι και παρακολουθούν όπω κάναμε και εμεί παλιότερα του φτωχότερου, όπω είμαστε εμεί τώρα, να προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη. Υπάρχει όμω και αισιόδοξη φωνή σε όλα αυτά και ευτυχώ υπάρχει στα παράθυρα. Πάλι στα παράθυρα του Σκάιν ο Χρήστο Κόνστα, ο οποίο μιλώντα για τι εκλογέ έκανε πολύ λογικέ προβλέψει. Αυτό επιχειρεί ο Σαμαράς για να τα απαντήσω. Θέλω να, να πάρει όσο γίνεται από τι διαρροέ. Κάθετα. Με το χωρισμό μνημονιακό-αντιμνημονιακό Όταν θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα Δεν θα υπάρχει Τρόικα στην Ελλάδα Όταν θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα Δεν θα υπάρχει Τρόικα στην Ελλάδα Όταν θα γίνουν οι εκλογέ στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχει Τρόικα στην Ελλάδα. Μια μερίδα θα με 12 πυρούνια. Ο Χρήστος Κόνστας μα έχει λείψει την αλήθεια. Ευτυχώ ο Ευαγγελάδο τον μάζεψε εκεί και ακούμε πραγματικά αλήθειε. Γιατί πρέπει να ακουστούν και αυτέ οι αλήθειε. που και που διαλέγουμε καμία. Γιατί πόσο αλήθεια να αντέξει κανεί. Έχουμε πολλέ εκδηλώσει αυτό το Σαββατοκυριακό, Συλλαλητήρια, διαμαρτυρίε. Θα κάνουμε αναφορά σε εκδηλώσει γλέντια. Θα σα τα πούμε όλα μαζί. Τα γλέδια έρχονται από την Ελληνποί και ο πολιτισμό, στα υπόλοιπα έρχονται από τι άλλε περιοχέ, θα ξεκινήσουμε επειδή χέρι και μήνυμα εδώ από ακροτηρώτη, από την Αργυρούπολη, δίπλα από την Ιλύπολη Αργυρούπολη, από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε και μια συμπλοκή μεταξύ μεταξυπτών και ορμάτων ανθρώπων, φυσιολογικών που πήγαν να προστατεύσουν το αυτονόητο και σε εκείνη την περιοχή, ήταν μια μοτοπορία χρυσαβητών. Πλήρωσαν αρκετά και ακριβά οι χρυσαυτέ, έσπασαν μηχανέ, έπεσε και λίγο ξύλλω, αν δεν έρχονταν η αστυνομία, δεν ξέρω τι θα έχει απογίνει και που θα βρίσκονταν. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν γίνεται ε, αντιφασιστική εκδήλωση πορεία. Ε, γίνεται, που γίνεται, στις 7 καταρχήν να πούμε την ώρα. Ξεκινάει η πορεία από την πλατεία σουρμένων, είναι η κεντρική πλατεία του ελληνικού επί της Ιασονίδου. Ε, κα, σε αυτή την πορεία καλούν αντιφασίστες, αντιφασίστρες και συλλογικότητες από τα νότια προάστια, με σύνθημα έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας, το φασισμό τσακίζουν αγώνες λαϊκοί, Στον δρόμο σπάμε τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, 7 η ώρα, στην πλατεία Σουρμένο, στο ελληνικό. Όποιο θέλει από τα νότια προάστια να δώσει ένα παρόν. Τις υπόλοιπε θα τι πούμε στην πορεία τη εκδηλώση, γιατί πρέπει να κάνουμε και τι συστάσει, τουλάχιστον τα τηλέφωνα. 211-200-8200. Έτσι επικοινωνούμε με τον Αποστόλη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio παπΑ Και από κινητό, γραφτερία, το μήνυμά σα αποστολή στο 54%. 100. Ο Νίκος Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και με την ελπίδα ζούμε μέχρι να τον δούμε να έρχεται εδώ και να αναλαμβάνει τα ηνία αν όχι του γνωστού πολύ αγαπημένου κόμματος κάποιου άλλου γιατί είναι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει δύο φορές σοσιαλιστής. Και αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουνε φορέ σοσιαλιστές. Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Όλη να σε καρδιά και μυαλό Μα Άντε καλέ. και Στο κάμπο του Κουτσουλίτσε Αρχίζουμε Αρχίζουμε Αρχίσαμε hey! Τελειώσαμε hey! Αρχίζουμε Αρχίζουμε Αρχίσαμε. Τελειώσαμε. Νομίζω η τελευταία λέξη είναι πιο επίκαιρη από τα δύο προηγούμενα. Το αρχίζουμε και το αρχίσαμε που το λένε επίσης μαζί. Το τελειώσαμε τη Σομαρά. Είναι Είναι πατάει, πατάει καλύτερα. Στην πραγματικότητα και βλέπει και λίγο μπροστά επιτέλους να μας πει και κάτι με την οξιδέργεια που τον διακρίνει ο Πρωθυπουργό της χώρας. Άλλη εκδήλωση διήμερο της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ για τους Έλληνες και τους μετανάστες στο Πάρκο Φίξ στα Πατήσια. Αύριο και Μεθαύριο, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιούνιο. Από το απόγευμα και μετά πολλές εκδηλώσεις. Βλέπω εδώ χορούς από τη Βουλγαρία, από το Μπαγκλαντές, συγκροτήματα. Αύριο έχει και στις 9 προβολή του ντοκιμαντέρ Τάξη Συνειδησία. Έχει κάνει μια αίσθηση αυτό το ντοκιμαντέρ. Επίση, αύριο στι 8 έχει συζήτηση για την κατάσταση στου παιδικού σταθμού και τα προβλήματα των παιδιών Ελλήνων και μεταναστών. Την Κυριακή, μεθαύριο, στι 9 έχει ομιλία του Δημήτρη Γόντικα, μέλο του ΠΓΑΜΑ του ΚΚΕ. Μετά έχει Λαϊκή Βραδιά με το συγκρότημα Ρωμιοσύνη. Και γενικώ όποιο θέλει και είναι, βρίσκεται στην περιοχή. Το κάνει κάθε χρόνο αυτό το κουκουέ, το Δήμερο φεστιβάλ για του μετανάστε, στο πάρκο Φίξ στα Πατήσια. Αύριο το πρωί, όλα μαζί. Είναι πλούσιο το Δήμερο, τρίμερο λέμε. Αύριο το πρωί έχουμε πορεία στι 11.30 στο μοναστηράκι για τον αναρχικό και απεργοπίνα Κώστα Σακά. Ε, δεν ξέρω τι έχετε ακούσει γύρω από αυτή την υπόθεση. Παραμένει προφυλακισμένο, χωρί να έχει δικαστεί. Του έχουν αποδοθεί κάποιε κατηγορίε. Αυτά λίγο μπάζουν πάντα. Εν πάση περιπτώσει είναι προφυλακισμένος δυόμιση χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί. Αυτό είναι παράβαση του συντάγματος, των ευρωπαϊκών κανόνων, των, κανόνων, των άγραφων κανόνων κτλ. Κάνουνε, διοργανώνεται αύριο πορεία αλληλεγγύης. Θα ακούσουμε τη δικηγόρο του τώρα, τη Μαρία Νταλιάννη, ε, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται. Ο νόμος λέει ότι η δεύτερη προφυλάξη κατά του ίδιου κατηγορουμένου για συναφή υπόθεση δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 12 μήνε. Δηλαδή, συνολικά κατ' εξαίρεση, οι 18 μήνε γίνονται 30. Όταν λοιπόν φτάσαμε στου 30 μήνε, τώρα τον Ιούνιο του 2013, και ενώ η δίκη του η πρώτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η δε δεύτερη για την οποία και κρατείται δεν έχει κατ' ουσίαν καν ξεκινήσει, το Συμβούλιο Φετών ήρθε και με μια απόφαση πραξικοπηματική, κατά τη γνώμη μου, και πρωτοφανή στα νομικά χρονικά ήρθε πλέον και ε, παρά τον νόμο χωρίς καμία απολύτως θεμελίωση και τεκμηρίωση και παρέτεινε την προσωρινή του κράτηση για ένα ακόμη εξάμεινο οπότε πλέον ο Σακάς θέλει να μείνει προφυλακισμένος ο μόνος ε, κρατούμενος στην Ελλάδα τα τελευταία 17 χρόνια προφυλακισμένος για τρία χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί. Υποβάλαμε αντιρρήσει στο Συμβούλιο Εφαιτών κατά τις απόφασει αυτή, οι οποίε αφορίστηκαν κατά πλειοψηφία, δηλαδή ένα μέλο του Συμβουλίου έκρινε ότι εσφαλμένα ε, παρατάθηκε η προσωρινή του κράτηση στο τελευταίο αυτό εξάμεινο. Βεβαίω, όπω ξέρετε, ο ίδιο βρίσκεται σε απεργία πείνα και η κατάσταση του επιδεινώνεται καθημερινά, μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί κρίσιμη. Γι' αυτό αύριο οι αλληλέγγυοι πραγματοποιούν αυτή την συγκέντρωση, 11.30 ώρα στο μοναστήρα και φαντάζομαι θα ακολουθήσει και πορεία.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 Ραποστόρι, Ρα αυτό είπε ο να πούμε ο Τι τον και το να Υπουργό να Αυτό διέξουνε, το σαν ο... Καλέ άκουσε ότι το Υπουργείο μοιάζει με καράβι και μπήκε στις μηνωτικέ Γραμμές μέσα. Έφτασε στην Κρήτη μια μέρα πήγαινε στο Υπουργείο. Τόθε για καράβι και σου λέει να το Υπουργείο, καράβι μεγάλο πελώριο, εδώ πέρα δουλεύω. Και μπήκε μέσα του ζαβό. Δεν μου λες, αυτός ο οποίο του τη σύνταξη, του κόβουν το μισθό. Του κόβουν τα φάρμακα, του κόβουν την υγεία, του κόβουν το σχολείο και πάει και ψηφίζει αυτόν που τα κόβει. πώς το λένε, Πώ. Δεν τηλεφώνησε τι προηγούμενες ημέρες. Γιατί δεν τηλεφώνησε τι προηγούμενε ημέρε. Ξέρετε γιατί. Παλαιό τσόκαρο, Γιατί. Ε, είχα μείνει άφωνη. Α, oh. Ναι. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι να μενεσάδωνη. Ορίστε. Έμεινε άφωνη. Λέω, φαντάζεσαι να μενεσάδωνη. Έμεινε <laughs> άφωνη. Λοιπόν, άκου ένα quiz. Ένα ιστορικό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 Να δει συνήγορο περάσπιση, α πούμε τη ζέτα μακρύ. Ναι, να είσαι αυτήν συνήγορο, ναι. Δέτα θα μείνει όξυλο. Έχω ο... ακούσει, λέει το εσύ, ο Άδωνη θα το αλλάξει. Ναι. Θα το κάνει η μη. Δηλαδή, η μη. Η μη, η αίσθηση. Α, όχι, η αίσθηση. η μη. Αυτό. Ναι, mm -hmm. η ισή. Κατάλαβα. Βέβαια, το αν το κάνει η, η, η, η ισή, η, η μακρύ με σίγουρο θα νομίζει ότι δεν άλλαξε. Έτσι το λέει το εσύ, η μακρύ. Η, η. Ναι, καλημέρα, Αποστόλης. Ναι, καλημέρα εγώ. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, κύριε Διευθύντα. Να σου πω, ξέρεις για το να δωνη, γιατί τον βάλαν στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί. Είναι υποκατάστατο. με Μεθαδώνει. Αχ, πο, πο. Δεν το είδες να έρχεται. Δεν το είδα να έρχεται, ούτε από που θα φύγω δεν βλέπω. <laughs> ναι. Πω, είσαι μεγάλο τσογλανόποπάλι. Μπορεί. Γιατί όμως το λέτε αυτό. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Hey! Τελειώσαμε. Μακάρι. Με το χειρότερο δυνατό τέλος. Θα την πληρώσουμε και εμείς βέβαια, αλλά δεν έχει χαλάλι. Αν να την πληρώσετε περισσότερο, χαλάλι να ξαναπληρώσουμε... Για τόσους λόγους έχουμε πληρώσει, γιατί να μην πληρώσουμε να δούμε να καταστρέφονται αυτοί που υποτίθεται σώζουν και κυβέρνουν. Παράδειγμα, success story είναι αυτό που ακολουθεί τώρα. Είναι ανάπηρος από την Θεσσαλονίκη. χθε είχαν μια κινητοποίηση ε, έξω από τα γνωστά κυβερνητικά ακτήρια. Τη διεκδικούν οι άνθρωποι, το αυτονόητο. Μέσα σε αυτή τη λέξη περιγράφονται πάρα πάρα πολλά δράματα. Πληρώθηκα τελευταία φορά το Δεκέμβρη Έριξη σύνταξη με τον Κεντράκη Τελευταία φορά πληρώθηκα το Δεκέμβρη Πέρασε η Επιτροπή το Φλεβάρι Πήρα το ποσοστόρα πηρεία στον Μάη Το κατέθεσα στον ΟΑΕ Στην 22 Οκτωβρίου Και είπα να τα κάνουμε να πληρωθώ άλλως 5-6 μήνε, ίσω και 7 Οπότε εδώ και 7 μι... σας ε... εξ... τα, <πέρα> τα φάρμακα τα πένω δε... Βερεσέ από το φαρμακείο Τα χρωστάω Και βγύφτηκε τυφλοί, τα πια με μηδές, με τα, τα με Και η η σας, οι ε, σας ε, τον, μου τον έχω με δίνει κανένα, από την, την ημέρα, την μάνα με δίνει κανένα, από την, και θα να επιβιώσω. αυτή. ο κύριος ανήκει σε αυτές τις Είναι οι εικόνες και οι διηγήσεις που δεν αφήνουν το Σαμαρά να κοιμηθεί όπως ακούγαμε πριν Ή και τον Βενιζέλο φαίνεται άλλωστε αυτό και στην όψη του ενός και του άλλου Στοιχειώδη τσίπα να είχαν όλοι αυτοί που υποτίθετε σώζουν το λαό Ακούγοντας μόνο τέτοιες διηγήσεις θα έπρεπε να είχαν κρυφτεί Αντί αυτού τους ακούμε συνεχώς να διεκδικούν περισσότερους ρόλους Για να συνεχίσουν το θεάρος στο έργο τους Ναι. Παρακαλώ. Έλα ρε το σήκωσες μια ώρα. Ναι το σήκωσα βέβαια. Αποστολής. Έλα φίλε. Να σου πω. Να σου κάνω μια ερώτηση δεν απαντάς. Απαντώ. Επειδή ξέρεις κάτι άλλο δεν απαντάνε. Βγει ο Καραταφέρη σήμερα και λέει ότι όποιος πληρώνει λέει η κέρδη Σημαίνει κάτι αυτό. Τι είπε όποιο. Ο Καρανταφέρη. Και λέει: Όποιο πληρώνει, κερδίζει τι δημοσκοπήσει. Ε, καλά τα λέει το Δεκανίκη. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε. Όλοι οι Καρανταφέρη, φιλε. Όλοι. Τα λέει σωστά. Χέρι-χέρι. Και στηρίζει όποτε πρέπει. Να σου πω και το άλλο που είπε για, το, για τον Άδανη. Τι είπε. Είμαι περήφανο, λέει, για το τέκνο μου. Τον πήρα, λέει φοιτητή και τον έκανα υπουργό. Ναι, για το Βορρή δεν μπορούσε να πει το ίδιο. Φασίστα τον πήρε, φασίστα τον παρέδωσε. <λυρρεί>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 Ζει ο βασιλιάς Αλεξανδρός. Ζει. άκουσα τον καρατσαφέρι προηγουμένως, εδώ, στο... στο... στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Να σου πω, ο α τώρα θα είναι Πανελλαδική εμβέλειας. Σύμφωνα με απόφαση των μελών του ΕΣΟΡΟΥ, με τη λεγμένη θητεία, αλλά βγάζουν αποφάσεις, ναι, θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Εντάξει ρε φίλε, τότε τι χρειαζόμαστε την ΕΡΤ, άμα ο καρατσαφέτς... Λέλατε, τι ΕΡΤ, τι ΆΡΤ. Ε, μα φίλε. Και όχι η ΝΕΡΤ και οι ένα γράμμα αλλάζει και παίρνει τα πάνω του το κανάλι. <Καιλί> και ήθελα απόστολε, στολες, σας παρακαλέσω, θα φασίσω ένα παλιό, εκείνη η κυρία που τη άναψε το, πώ το λένε, Το ξέρεις, το κατάλαβε. Όχι. Μα το κατάλαβε. Το κατάλαβα, ε. ε. Το κατάλαβα, αυτό το λέτε εσείς. Κάθετα είναι. Κάθετα. <laughs> το κάθετο. Που τη άραψε. Α, που πήρε φωτιά. Ναι. Το πράγμα. Ναι. Α, δεν θέλω να στρομάξω, δεν είναι σε όλε κάθετα. Ε, α, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Οι Γερμανίδε το έχουν οριζόντια. Οργανωμένε σε όλα. Α, άλλο πράγμα. Εγώ έζησα καταστάσει. Έζησα καταστάσει, Άλλη... αλλά. Αποστοφή, Δεν το έχουν ας πολλές ας οριζόντια, παντή. τέλος πάντων. Έτσι κυμέρικε, οριζόντια το όχι. <ΣΣ2> <ΣΣ1> Γι' αυτό είναι υπέρ των οριζόντιων απολύσεων, των οριζόντιων περικοπών, ξέρετε. <ΣΣ2> Για χαρά Αποστόλιες είσαι. Για χαρά, εγώ. Έλα, μια είδης θέλω να σου δώσω, διασταυρωμένη. Παρακαλώ. Οι τραπεζίτες εδώ στην Ελλάδα είναι όλοι οι κομμουνιστές. Δεν έκανε επί δεκαετίες θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια Εμένα μου παίρνει το σπίτι ενό συγγενούς μου και μερικών φίλων μου Άρα, Άρα, Άρα οι τραπεζίτε είναι οι κομμουνιστές Δια της Ατόπου, σωστό Ναι, έτσι, δεν είναι η λογική Έτσι. Ο Άρα ψυχίζουν όλοι γεννωσίου. τραπεζίτες, όλοι οι τραπεζίτες να μας σώσουνε. Ναι. Κατάργηση της ιδιοκτησίας από τα μέσα, εξαθλίωσης Με μαζί γεύση από τα παιδικά μας χρόνια και να γιορτάσουμε. Έναν αιώνα δημιουργία. Εκατό χρόνια. Εκερό ήταν να κεράσουνε μια φορά. Από τι 10 το πρωί μέχρι τι 10 το βράδυ. Ορίστε τώρα. Τι κατάλαβες. Θα έρθουν όλοι. Μουμ. Mm, ολόκληρη ανακαίνιση μπάνιου, ε. Mm. Πόσο. Πλάκα κάνεις. Μόνο. Μόνο, μόνο, μόνο. Στο Κυπριώτη. Ανθούσα. Πειραιάς, Χαϊδάρι. Για μπάνιο δάπεδο. Μόνο. Στο Κυπριώτη. Μόνο, μόνο, μόνο. Εδώ. Are you ready for shopping? Το Άττικα στο CityLink στο κέντρο της Αθήνας καλωσορίζει το ολοκένου γιοτουμπήμα με είδη σπιτιού από επώνυμες μάρκες όπως παρουσίαση, Cookshop, Laura Ashley, IKEA, Fistler, Brown, Le Shop και πολλές άλλες. Attica, Πανεπιστημίου 9 Σύνταγμα. Attica, the image maker. Ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλεί το Σάββατο 29 Ιουνίου σε μια μεγάλη γιορτή. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι το πρωί. Αγορέ με μεγάλε εκτόσει από τα καταστήματα τη πόλη. Τέσσερις μουσικέ σκηνέ με μαχαιρίτσα, μπάση, πέτα, παπαδοπούλου, active member, πετρολούκα χαλκιά και πολλού άλλου. Χωρό, θέατρο δρόμου, έκθεση βιβλίου, δράσει για παιδιά. Είσοδο ελεύθερη. Δήμο φιλόξενη πόλη, φωτεινή νύχτα. Γεια σα! Γεια Ψάχνω κλιματιστικό. Βεβαίω. Για τι χώρο μιλάμε, Ε, για σαλόνι. Πόσο μεγάλο. Μαζί με τον οδηγό να δροσίζει 4 επιβάτες. Πριν αλλάξετε κλιματιστικό στο αυτοκίνητό σας, ελάτε σήμερα στη Mercedes-Benz για δωρεάν έλεγχο λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος κλιματισμού του και εποφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές συντήρησης. Επισκεφτείτε έως στις 31 Αυγούστου έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και αλλάξτε κλίμα. Δωρεάν έλεγχος κλιματισμού με τη σφραγίδα της Mercedes- -Benz. ΡΙΑΛΕΦΕΜ στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο. Και η Ιλιούπολη, προάσκειο εδώ των Αθηνών, μεγαλουργή. Σήμερα το απόγευμα, αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα, τετραήμερο, τετραήμερο φεστιβάλ του πολύ Πολύδραστήριου Συλλόγου Ανώ Ποταμών. Έτσι είναι ο τίτλος. Είναι το Φεστιβάλ Αιρασιτεχνικής Δημιουργίας, το κάνει κάθε χρόνο. Φέτος νομίζω πρώτη φορά που είναι τετραήμερο. Τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθο, έχει τα πάντα, οικαστικά, ζωγραφική, κόσμημα, γιατί έχουν διάφορα εργαστήρια και μαθαίνουν πολύ χρήσιμα πράγματα, συσπηρώνεται πολλή κόσμο. Στην πλατεία που γίνεται η Παρέλαση, η επισήμω πλατεία Flemming, μια από τι πολλέ πλατείε, κάθε βράδυ, σήμερα, αύριο, την Κυριακή και την Δευτέρα, τετραήμερο φεστιβάλ ερασιτεχνική δημιουργία, περάστε. Όποιο δεν θέλει να πάει εκεί, ή θέλει να πάει και αργότερα να το ρίξει και στο Γλέντι, λίγο πιο κάτω, σε μια άλλη πλατεία. Στην πλατεία του Ήκα εκεί στον κενό χώρο, οι υπηρώτε τη Ηλιούπολη έχουν παραδοσιακό υπηρώτικο πανηγύρι. Σήμερα και αύριο, διήμερο, όπω μου είπα να σα πω, στο Κλαρίνο θα είναι ο Φιλιπίδης και στο τραγούδι θα είναι ο Το πονόματα. Τόπο νόματα, κορυφαίγοντα του ξέρω δεν έχει σημασία. Από τις 9 και μετά, κρασί ζήτσα, σουβλάκια θα χορέψουν και νησιώτικα κάνουν μια παραχώρηση οι υπηρώτε προ του νησιώτε. Και ήδη έχει το τραγούδι με τίτλο «Άγιες μέρες» από τα γυμνά καλώδια είναι ένα από τα τραγούδια που θα συμπεριληφθούν στην αντιφασιστική συλλογή μουσική που βγάζει η ελληνοφρένια μαζί με τους κολλεκτίβα. <Τι> Έχω να όπλο, χαριτωμένο που για Έχω όπλο, και τραβώνητα το να του πιτέχω στο κεφάλι το μου. Έχω ένα όπλο, δεν και να του το λέει η μου. Δρόμους με I'm Αγίε μέρε έρχονται και άγριε μέρε, όπω λένε τα γυμνά καλώδια, ένα από τα τραγούδια τη αντιφασιστική συλλογή. Τα ακούμε κάθε μέρα, νομίζω το επίπεδο είναι καλό. Υπάρχει ποικιλία και μουσική και στίχων και αντίληψη, πάντα με έναν ε, κοινό στόχο και σε ένα κοινό πλαίσιο. Ε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και έχετε την όρεξη, και μπαίνετε στα διαδίκτυα, στα ίντερνετ εκεί, αλλά και στι ειδήσει. Δεν, δεν το έχω πολύ ακούσει, αλλά μάλλον θα κάνει την εμφάνισή του. Η Ιρλανδία είχε κρίση όπω και εμεί. Κάποια στιγμή κάτι έγινε και όλοι γράφανε, λέγανε ότι την έχει ξεπεράσει την κρίση η Ιρλανδία. Όμω από χτε που έκανε μια επανεκτίμηση εκεί η ντόπια τράπεζα και οι τάδε φορεί από το εξωτερικό, κατάλαβαν κατάλαβαν, ότι όχι μόνο δεν την είχε ξεπεράσει την κρίση, αλλά έχει και προβλήματα, συνεχίζει να έχει προβλήματα παρά τα πανηγύρια που κράτησαν κανένα εξάμεινο. Ότι τάχα μου η Ιρλανδία ξεπέρασε κρίση και μάλιστα το χρησιμοποιούσαν αυτό και ω παράδειγμα εδώ οι δικοί μα, γιατί πάντα χρησιμοποιούν την Ιρλανδία κυρίως τα καλά της. Δεν υπάρχουν τέτοια λοιπόν, ε, συνεχίζει η Ιρλανδία στην κρίση, οπότε τι αναμένεται μετά τις διαπιστώσεις και τις καταγραφές, κάποια πακέτα μέτρων όπως γίνεται πάντα στις χώρες της Ευρώπης. Εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο φόβο γιατί πάμε πάντα καλά και μόνο καλά, το λέει και ο Πρωτόποπας και είναι πολύ απλή η εξήγηση. Ακούσαμε και μια άλλη κριτική ότι έπρεπε να έχουμε μπει με πολύ περισσότερου και να πάρουμε και μνημονιακά υπουργεία. Είχαμε συμμετοχή σε μνημονιακά υπουργεία. Έχουμε συμμετοχή με την κυρία Χρυστοφυλοπούλου στο Διοικητική Μεταρρύθμιση, για παράδειγμα. Ε, ε, ε, που είναι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εχμή. Το νούμερο ένα. Ή με τον κύριο Γεγκρόγκου στο Υπουργείο Εργασία. Λοιπόν, τι πάνε να πει να πάρουμε. Ο σκοπό να δουλέψει. Και να δουλέψει σοβαρά. Τα στελέχη μα θα δουλέψουν σοβαρά. Μπράβολο. <σταλειά> Νομίζω είναι ότι πιο ευχάριστο. Είχαμε να σα πούμε έτσι κλείνοντα τη βδομάδα και πηγαίνοντα προ το Σαββατοκυριακό ότι τα στελέχη τους, του, του Πασόκ κυρίω, θα δουλέψουν σοβαρά. Άλλωστε, τα στελέχη του Πασόκ που είναι σε κυβερνητικέ θέσει χρόνια τώρα, δεν ξέρουν τίποτα άλλο εκτό από το να δουλεύουν σοβαρά. Το θυμόμαστε όλοι. Έχουμε παραδείγματα. Όποιο τέλεχο για να μα έρθει στο νου, η Φόφη στο Άμυνα δεν θα δουλέψει σοβαρά. Μην είναι δυνατόν. Ο Χρυστοφυλοπούλου κάτω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα δουλέψει σοβαρά. Άλλοι μονο Χρυσοχοίδη. Έχουμε αποδείξει ότι δεν δουλεύει σοβαρά ο Χριστουγόητη. Μόνο σοβαρά. Οπότε ήταν ένα πλεονασμό, αλλά το βάλαμε έτσι για να χαρούμε όλοι μαζί και να περάσουμε. Καλό τριήμερο με όλε αυτέ τι πολλέ εκδηλώσει, φεστιβάλ, συναυλίε που σα είπαμε. Ακολουθούν οι παραγγελίε, αφιερώσει του λαού. Μα πάνε στο μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο και αμέσω μετά στις 3.30 ηλιά Γεια σα. Με κάτασπροπάνη ένα καράβι, 50 έχει να φανεί. Και σιμπιδόθηκε με στο λιμάνι με ανθρωπές που που χυμάραθαν. Ηλεκτρικό στη σε άσε και αριάδρυ έχει μου καθεί. Έλα πως θέλεις Έλα ναι. Α ωραία λοιπόν. Μπορείς σε παρακαλώ να κάνεις ένα ποτ κάποια παρασκευή ή κάποια άλλη μέρα με αυτές τις παραπαριές που έχουν πει αυτοί οι προδότες ο ένας εναντίον του άλλου και τελικά είναι τώρα τα κοίμι και γκαλίτσα. Σε με το Πασόκ Πώς θα τα βάλω με τα αποστήματα που λαιλατούν το δημόσιο πλούτο και υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον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 Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών, Εβάγγελο Βενιζέλο. Ποιο κυμπιστούσα φέτε στο κεφάλι, Και ποιο τα βράδια πλέει σαν παιδί, Ποιο ονειρεύεται πω κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Μπορεί αύριο να βάλει το τραγούδι ηλεκτρικό. Σε πηγάδι, αφηρωμένος όλου του χαχόλους που πιστεύουν ακόμα στην Ευρώπη των λαών και όχι στην Ευρώπη των τραπεζών και των Γερμανών. Ψυφοφυρία, <Τι> λόγια και μπατήρια, ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Γι' αυτό και χάθηκε και στα σπεριστήρια και με σταγί την Κυριακή. <Τι φύρια> Μια παραγγελία για Παρασκευή, το μπρέσβη, τον πρέσβη, τον πρέσβη του Μαυροκάλι. Λέγομαι Μαυγάλη. Μαγιά Τι Είμαι πρέδρε. Λοιπόν, το κακό στον καιρό γαϊδούλη. Γιατί μιλάτε έτσι. αυτό που. Πού είσαι και που Πιπέρι. Έχει μέσα. Το κακό στο καιρό. Κρύτο δεν είναι. Χρυσό. Τον τον τόπο. Κατάρματα. Τώρα τα στο a władzy, a a władzy, a władzy, a władzy, a władzy, a władzy, a władzy, a władzy, a a władzy, a δημοκρατία. Με τα μαρτύρια Τα παζαρεύουν πάλι στα χαρτιά Τρέχεις να ψάξεις Μες στα καταφύγια Και βρίσκεις μια Εκμάλωτη γενιά Θυμάσαι ένα τηλεφώνωμα που σου είχαν κάνει Αποτογραφείο του Μπέζα στην Ιγουμανίτσα Όχι ε, Είναι πολύ σύντομο αλλά αποκαλυπτικό για το πώς εκτίμηση έχουν Στον Μπέζα οι ίδιοι οι συνεργάτες του Βάλε το αύριο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 Για πιατική ανέμισε Πίστεψε σε Κρέμασε και τσικράρο. Παρασκευή αφιέρωση. Θα μου βάλει σπουδέ να λέει ότι δεν θαστα και τι θα βάλει για πάντη Πανουργιά και, άμος, και Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό.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 Δεν στα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντε του μνημονίου. Για να καταλάβουμε υπουργικέ καρέκλε. Έλειξε. Για πολλωστή φορά. Και πώ θα ξημερώσει άλλη μέρα. Όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πώ θα ξημερώσει άλλη μέρα. Επειδή την κυριακή που μα έρχεται είναι ο 10ο Ολύμπου για την Παρασκευή αφιέρωση. Σόπαν! Ρί... Ρίξε τον Κύπριο, σε παρακαλώ, την Παρασκευή. Έτσι, Ελβία Έλερντ του. Όπω είναι, όπω είναι. Θε να το φειρόσου σε έναν? Όπου θε να Να το αφιερώσει σε μια φίλη, σε πειράζει? Σε μια φίλη. Σε μια φίλη, ξέρει εκείνη. <Τι>...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 Όλα και... να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ε, Και από την Αμόχωστον, θα θέλετε να τρέξετε στον Όλυμπον. έσυρε βλάκα, βλάκα, βαλαδενή. Λέγεται. Παρακαλώ Πώ πώ, Φάλι αυτό ο Εγώ, ναι. Έναν ήλιο. Εγώ ναι, στο ταβάνι. Μίλησε με τα γέννη τη και μαζί με τη σκιά σου. Czy się nie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 tam nas to